Λένε, στο αρκούδι. Έλα, φίλε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, πόσο φαίνεται τώρα που μετά μετατιδέσαι θα κάνει εκπομπή 13 ώρες συν, Ωραίο, μ' αρέσει. Και γαμό, ναι, α, είναι οκέ okay και, και Είναι δίκιο και θα γίνει πλα... πλασικά Άκου τώρα τι γίνεται. Στο πρώτο εξάμηνο λοιπόν του 2025 είχαμε 114 εργατικά ατυχήματα. Όταν λέμε εργατικά ατυχήματα, δεν είναι θανάσιμα εργατικά ατυχήματα. Έτσι, δύο τέμποι. Να δούμε τώρα με το 13ωρο τι θα γίνει και πώ από αυτό θα Ακούγονται και θα βγαίνουν έκτοτε. Εσύ έμαθε κανένα από αυτά που έγινε, τα εργατικά ατυχήματα. Σίγουρα, αυτά όλα ένα και ένα τα μαθαίνει. Α, μπράβο μου, ότι το θάνατο τη Σελένη, τη Σαμαρά μάθαμε. Λοιπόν, και δεν είναι σημαντικό αυτό, βέβαια, σημαντικό είναι να μπαίνουν οι ελεύθεροι μα. Αυτά θα μάθει για τι γυναικοκτονίε, για να φοβάται και λίγο ο κόσμο. Άμα κάνει κανένα αλλοδαπό κάτι, τέτοιο. Και γενικά ένα φαγιανάκι και ένα κασιδιάρι θα μα πούσουν. Εντάξει, τα γνωστά. Ναι, ναι, αυτά. Ένα τροχαίο ατύχημα στο δρόμο και αυτά, εντάξει, τα εργατικά για κάποιο λόγο περνάνε στα ψηλά. Και τη Λατινοπούλη που τη χτύπησε ο Ινδός Αυτό. Μπράβο, επειδή ήταν Ινδός Α, επειδή ήταν Αλλιώ, θα μαθαίναμε από την καταγωγή, άμα, άμα ήταν Έλληνα. Αμα ήτανε ήταν τίποτα, ε, Το συζητάγαμε, θα πούμε. Τι για αυτοκίνητο, θα λέγαμε. Ε, ναι, βέβαια, κλασικά. Επίση, δεν ρωτήσω, κανένα να πάει για πί, Που του έχω επειδή δούλευα για Ενώ στα μηχανικό, 13 13 και πέρασε μετά, σαν να μην έχει γίνει το πρώτο οκτάωρο. Και μετά και συνεχίζει κι άλλες πέντε ορίσεις. Τι είναι? Ε, βέβαια. Ένα τετραπλό καφεδάκι. Ε, 4 ευρώ, σιγά. Μια χαρά. Λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να σου πω και κάτι άλλο που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει. Είχε γίνει πριν 4-5 μήνε μια απεργία 48 ώρε στο ελληνικό. Γιατί ο έπεσε από τον τρίτο σε ένα φρεάτιο ασανσέρ. Και έπεσε κάτω και έχει μείνει ανάπηρο ο άνθρωπο. Μην μου λε για ασανσέρ τώρα, γιατί μετά θα πάμε στα ασανσέρ των νοσοκομείων. Και ο Άδωνη τα έχει αναβαθμίσει και έχει εξυγχρονίσει την υγεία. Δεν θέλω να φτάσουμε στα ασανσέρ. Δεν θα ήθελα. Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγεία έχει κάνει προοδό. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Α, ναι, με συγχωρεί, Τα σανσέρ λειτουργούν άνθρωπο. καλά όπως και η χώρα Όσο και η χώρα μάλλον Α, Εντάξει, okay, ούτε σκάλες από εδώ και πέρα ναι, ναι. Σόγιο μόνο Λοιπόν, καλή ανάρρωση και καλή δύναμη στον άνθρωπο Και στην οικογένειά του και σε όλους τους ανθρώπους Τους εργαζόμενους <Τι> Ναι, ο κύριο Αποστώδης. Ναι, ναι. Τι κάνετε, εδώ ο Βαγγέλης, ο αρχιμαλόκας θα με Τι κάνετε, δε. Δεν θα σε λέω, πες εσύ τι θες, λέγε. Λοιπόν, γενέφτη έχει το Πασόκ σήμερα. Δεν έχετε πει στην εκπομπή σα. Πώς δεν έχουμε πει καλέ τώρα, ακούτε, απ' την αρχή, να έχουμε κάνει εδώ γιορτές και πανηγύρια. Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια. Να πω ένα τραγουδάκι. Πες. Μου ξαναρχώνται να ένα Χρόνια δοξασμένα Να ήταν το 81 Να το Να πει μια στιγμή Τέλος Να πέρνα ο καβλια... καβαλάρης Όχι βρε Δεν θα πέρναει ο καβαλάρης Ωραή ο Αντρέας αυτός είναι ο καβαλάρης τώρα Στο πλατή τα Πιάσε τα νόημα, τα σκέψου ποιητικά Και με το γιαγιώτι να πεινακράσι Να πόλεμαω τις μέρες στα κάστρα Και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά Άσαι να το πω ρε άποσος, μη με έκανεις έτσι γαμώτο μου Α, Συγγνώμη, ναι, δεν ήξερα Λοιπόν, πες στον κερίδι δεν τι θέλουμε μικρή; εδώ είναι η διαφορά μας, τι θέλουμε μεγάλη Είπε κάτι για τη Μόνικα Μπελούτση Πε του, γεια σου Μόνικα Μπελούτση που σε προσκυνούν Υπόλοιπο δικό σα. Πες στο Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλώς Καλώ ήρθατε και Είστε καλά. Είμαστε καλά. Μπράβο. Θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση, γιατί σήμερα που είναι τα γενέθλια του Πασόκ, το τον, Άδων, τον Χρυκάδη, και ο Χιουριάδη και με αυτόν. Θα να μιλήσετε το σοσιαλισμό, δηλαδή για το Πασόκ. Θα κάνει τα ρούχα μπισάκι, εκεί πού είσαι? Ά, μου, ερ, Πασόκ ήταν αυτοί όλοι. Ναι, εντάξει. Ήταν νομίζω, όλοι αυτοί, Αποστολή: Έλα. Αύριο τη δράμα, καρδεί ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και η κουμουνιστοσημωρία πρέπει να την υποδεχτεί. Μήπω ξέρει τι λουλούδια τον αρέσουν για να του προσφέρουμε, Γαϊδουράγκαθα. Ή το αγκάθι ε, του Χριστού που είναι έτσι, πιο, πιο έτσι, χριστιανικό. Πιο χριστιανικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, Αλλά μπορεί να του χαλάσει το μάλι του καινούριο. Όχι άστο. Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού τη κεβαλή. Έχει που έχει τι πληγήσει εκεί, τσιμπι τσιμπι τσιμπι, στο όλο το κούτελο, μην έχει και αυτά. Ε, όχι, Εσένα μπορεί τι εννοιάσει γίνει στη δράμα, στην ενδυψό δεν είσαι, δεν κάνει θαλου Εγώ είμαι, αλλά διοργανώνω και εκεί την κομμουνιστική. Ηρέμησε, Μωρή, κάνε λίγο διακοπέ τώρα, επιτέλου. Ό, διοργανώνει. Κάτσε εκεί να πλώσει την αρίδα σου εκεί πέρα, να πετάσει τα κρεμαστάρια σου εκεί πέρα στα ζεστά και άστα αυτά. Με ζάλει, θα αναποφθέσουμε πέραν τηλέφωνο. Τι και πώ και τι και πώ. Ναι, βέβαια, τι και πού θα πάμε, πού βουτάμε. Σήμερα που είναι πιο ζεστά. Αυτά είναι, μα αυτά είναι να ασχολεί, όχι θα γίνει στη δράμα. Ε, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και εκείνο, εννοείται. Ναι. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Το... Ε, ξέρω, ναι, είναι και η ευθύνη ε, πάνω... πάνω απ' όλα. 5 του μηνό η Στέλα έχει γενέθλεια γονι μα. Να ρε, γεια. Έλα, ρε φρέντα, Αποστόλη. Έλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχει. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Να σου πω. Θα φύγουμε λίγο ακόμα, κανένα μήνα, άμα είναι, αφού έχει ακόμα καλοκαίρι. Εντάξει, ρε φιλεώ, ότι επιθυμεί άλλω πάντω να το πάθει. Τι να σου πω άλλο. Εντάξει. Να το καρδιθεί. Να σου πω κάτι. Στι επαναλήψει του καλοκαιριού, ευχαριστήθηκα αυτή την κυρία που σε πήρε λίγο πριν και σου λέει για του δουλειά μου. Τόσο γλυκά, τόσο, γλυκά, τόσο γενικά. Φοβερή. Mm. Είναι. Αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο, μια παράκληση, παρακαλώ. Γίνεται μια εκπομπή χωρί το σκουλίκι, το φασίστα, το καθήκι αυτόν τον. Μια μιλάτε έτσι, σα παρακαλώ. Δε Όχι, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Όπως Έχουμε θυσμό. Όπω χθε βάλατε στο πρώτο μέρο αφιέρωμα στο Μίκη και μετά βάλετε αυτό το σκουπί. Βάζουμε στο Μίκη και μετά στο Μικημάου. Μακάρι να ήταν Μικημάου, μα είναι ένα τίποτα. Ένα παχισταλιό να του κερατά. Ε, στην κατηγορία α, του Μικημάου. Τι κατηγορία ζώου είναι τέτοιο. Καλημέρα. Θα καλημέρα. ήθελα να πω κάτι για του Για πες Καταρχήν για το λαφόλιο που το πιάσανε με τη Βραζιλιάνα που πήρε τα 130 ευρώ. Δεν είμαστε όλοι Ένα. Και δεύτερο Κάνουμε απεργία 9 και 10 του μηνό. Αν γνωρίζεις. και πρωτοβρεχικό σκορκό που είναι είναι τα Θα ήθελα να πω Να Άλλου ο στο κόμμα. να οι οπτήτες, ταξί, που έχουν και βανάκη, ενώ είναι ταξιτίδες. Είμαστε αρχή που, αρχήν, που Ο κολοκοτρώνει μας απενευθέρος Και τώρα ακόμα πρώει τον άλλο Και δεν είμαστε ένα μαζί ο λαός. Αυτό μόνο να πω. Σε μια επαναληπτική ευκομπία μαζί με την αγώνα μου επάσης περιτώσει Και μίλαζε μια δημιουργιαστηριακός Και κάνει το κοριτσάκι να πω Μιλήκε λέει πάλι αυτός ο Μποσόλη. Έλα. Τι κάνει, Καλά. Δεν θα αποκαλύφωνα. Καλή να είμαι σε καλοκαιριού. Καλιά Ναι, αυτό, έχει ζέστα. Λοιπόν, από αυτό που ήρθε στα χανιά γίνηση χαμόσαι, έδε τώρα. Από τότε που ήρθε εγώ στα χανιά. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Εμεί δεν είμαι για πράγματα. Άφησα το σπόρο εκεί στι ματιώ σου, εκεί τα κεφάλια τη Μαφία. Παπάδε στρατιωτικοί. Ποιο να το περίμενε, παπάδε και στρατιωτικοί να είναι λαμό για ποιο να το περίμενε. Καμένο, και πολιτικοί. Ποιο να το περίμενε. Πε και μπάτσο Να πέσω τα σύννεφα. εγώ να πέσω τα σύννεφα. Δεν Το κάτω δεν πάει. το Που οδεύουμε. και την Παρασκευή, αν θα βρει ένα τραγούδι που λέγεται Πείραν τα Φρήκανα φωτιά για όλε τι φωτιέ του καλοκαιριού. Ποιο το λέει, Είναι παλιό του 20ου, μιλάμε τώρα για 100 χρόνια τραγούδι. Bieraną ta na fodia 3 godziny wlepamy te foty a i nie ty na wizę e, <tiny> να δω το σπίτι μου και παίρνω τηλέφωνο και τρεις ώρες δεν έχει περισσικό όχημα. Και θα είναι τώρα είναι η περισσότερη η αστυνομία από την πυροσβεστική. Απ Κάει κάνα και άλλοι και που θα αλλάζω μαγκαές Και ένα τελευταίο θα ήθελα γι' αυτό το ερπετό τον Άδωνη Μια αφιέρωση την Παρασκευή, του μορφωνιού Του σταμάτει ένα τραγώδι που λέγεται ο Άρχοντας Θα το φτιάξει εσύ όπως θέλεις από σόλοι Πανιστυρτζείς, περιοπείς, ψεύτης πίτα διαλογής Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει προοδό Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο Σου λέει ναι, το σύστημα μας εγλετάει Ο Μπουμπούκος, ο γραφικό. Και συμιλά σαν βασιλιά. Ο Αρχοντάς τη καταπαγιά. Φομπ, αυτό το ψέμα σου να ξέρει. Φομπ, θα σε φάει. Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι. Ακούρεχε τη Καλογριάς Ο φίλο σου είναι ο παγουριά. Yes! Κάνω Δώσε. Θέλω για την παρασκευή του Φάμελου το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι και αν μπορεί, χώσα και μέσα. Ό,τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι, ώρα που περάσαμε. Μωρή, Σιριζέ, είσαι. Εγώ. Γιατί ζητάς Φάμελο. Έχει συγκεκριμένα τέτοια να αλλάξει το καλλιτέχνη. Φάμελο δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, όχι. Δεν Είμαι... είναι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιστρέψει στη σοβαρότητα. <laughs> Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Έλα του τοίχου από το τραγούδι αυτό. Τέλο πάντων, καλά. Έλα, κάνε την καρδιά σου, Πέτρα. Εντάξει, τώρα θα φύγει με την εντύπωση ότι αυτό ο Φάμελος είναι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Ε. Όχι. Αχ, Έλα, για. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πηδάει στο δρόμο των σπιτιών της του σπιτιών τη κοπέζη. Του ΟΠΕ και ΠΕΠ υπάρχει ένα κανόνα: Εισπράτττουν στήριξη επιδοτήσει αυτοί που πραγματικά τι δικαιούνται. Πιον νόητο. Είναι παιδί και με τραβάει από χέρι. Το τέλο όλε οι υπόγειες φορές Από εδώ τώρα έχετε δει να περνάει πυροσβεστικό Περάσανε αφού καήκανε Κάβονται και σβήνουνε τα ποκαίδια Βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι Στην πιο ωραία χώρα του κόσμου Αυτό είναι ένα Άρα. άλλο τομέα Λένε πως παίζεις με χάνουμάκια Με τουρκοπούλες και καλοκριέ Και σαραδιά Στους μαχαλάδες με Στην Ισχορό και με και Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή Τι αφιέρωση? Αυτή που έλεγε για το ΕΑΜ Άμα δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν μονακό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 Γεια σας παραπολιτικά Ναι, ναι Χθε κάποιο από τα παραπολιτικά Δεν θυμήθηκε την 31 Αυγούστου του 1922 μέρα μνήμη για την καταστροφή της Μύρνη Και τώρα μας έχει γαμήσει όλη η Ελλάδα για τους Παλαιστινίους ε, Λες ότι είναι η ίδια Όχι Μπορεί να είναι κιόλα. Δεν και... πρέπει, όχι Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δίσεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα. 102 χρόνια πριν, 103, στη Σμύρνη δεν μείνησε κανένα. Ο, ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, το, ο Βελουχιώτης, ο μεγαλύτερος αλληταράς. Δεν επαινεύει κανένα, γιατί είναι στιωμιστές κι αυτοί. Κούτσι για να πάτε παραπέρα δεν υπάρχει Λένε πως έχει άλλη βέρηση Μάλι πασάδες κάνει χωριό Και σε ρωτάω Τι να τους πω Και σε ρωτάω Τι να τους πω Θέλω <ΣΟ'> να φέρω ένα τραγούδι, επειδή η σαπίλα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτού που τη δημιουργούν, αλλά τα σαπλώνεται. Και επειδή και έχουμε και τον πόλεμο και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και όλα αυτά, πηγαίνουν και έχουν γίνει τώρα των Εβραίων που μας λένε για τη συμμετισμό. Θέλω <ΣΟ'> να σας πω ένα κράτο που θαυμάζω, ναι! Είναι το κράτο του Ισραήλ. <ΣΣΟ'> αυτά τα τα ναι, μπροστά. Ναι, θέλω να φέρω ένα αυτούς, Είναι τον Free uh, <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> είναι το ένα από σύνδεσμα του Ισπανικού ενφιλίου το πούμε αφίσα και πάντα επικεφαλής μια αφιέρωση για την Παρασκευή το τραγούδι του Καραϊσκάκη και όταν γυρίσω θα σας γαμίζω το ξέρω, το έχω ακούσει, μην το λε. από Γιάννα θα το βάλεις, αποστολή μου διότι σε πολλοί μας έχουν δουλέψει μέχρι τώρα πες τους ρε φίλε πανουργιά έχω εις τον βου***ζον μου βιολιά και τώρα κράστε μου τον βου***ζον τώρα έχω εις τον Πάνε που μισή ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Όταν γυρίσω θα τους χαμίσω και αν αρχίσω δώσ' τους αυτό είναι αρχή, για που, τα αρχή π***ια τα δυο Όπως τα λέγω, να τους τα γράψεις Ελλάδα. Μη, εγώ δεν θα πω καλοχείμω. Θα πω σε όλου του φτωχού του αναδικημένου και του καταγηγουμένου ραντεβού στι τράπεζε του αγώνα, όσον αφορά για το 13ο τη ηλήθεια, που σπούδασε στο κέμπλο τη εξέπου κατασκούτα και δεν ξέρει να βγάλει τα μάτια τη. Εγώ δουλεύω σε δύο ταβέρνε. Γιατί δεν αφήνει να μείνω στην μία ταβέρνα, 13 ώρε και... και σε όλου του καπιταλιστέ, αντί να πάμε 6 ώρε βάρδια, αντί να πάμε τέταμενο. Θα πάμε πίσω 180 χρόνια, 20. Θα είχα λοιπόν να πω σε αυτού του ηλήθου να αφιερώσω στου εργαζόμενο. Βάζω παρα την Τρίτη Δεθνή και σε αυτού να πω ένα γάμοσταυρο του καλεσκάκι γάλα μου ότι μπίστε σα καπιτάλε και για αυτό το μου σα. <Συσχερ> 20 μέρες για να σου στείλουνε μια κάρτα από την εθνική τράπεζα. κάνει ολόκληρο ταξίδι. Και σε στέλνε ένα τηλέφωνο στο άλλο. Οπότε εγώ θυμήθηκα. Όταν είχε πάρει ο ταχυδρόμο στο τηλέφωνο και τη μάνα του ταχυδρόμου Βάλτε το λίγο την Παρασκευά, το ακούσουμε. Δεν θυμάμαι αυτό. Τι είναι αυτό. Βαλιά, πρέπει να είναι από το Sky νομίζω, το real. Δεν Το Ποιο ταχυδρόμο ήθελε. Το ταχυδρόμο. Καλά, και θα το δω. Εσύ του το ταχυδρόμο. Α, Εγώ του το ταχυδρόμο. Λέω και εγώ κάτι τρελά. Ναι, το... Και δεν θυμάμαι μετά, όχι, άλλο. Αλλά εγώ αυτό όσο στο τηλέφωνο. Βάλτε όμω την παρασκευή, άμα το βρει. Εκαλιά περάθα. Για παίρμα σας παρακαλώ για τους ρυθμί φάκελοι. Για ποιο μπορώ να μιλήσω κάτι που θα ήθελα. Α, για τους φακέλου μισόδητό θα συνδέω με τον ταχυδρόμο, είναι υπεύθυνο. Παλό στάξουμε Ή το γιο του Ταχυδρόμου θέλετε. Το ταχυδρόμο? Ναι. Το γιο του Ταχυδρόμου, δεν Είναι για μου Θέλετε ή τώρα. να το είναι Εκπομπή τώρα το λέτε αυτό. Μισό λεπτό. Ναι, χαλάκα. Τι Ναι. Θέλω την εκπομπή του φακέλους θέλω. Κάτι άλλο, από την μπλε Άκουσα και πού... είπα, όμως. Ρε φίλε, τώρα μας τη χάρη παρακαλώ. Θέλω κάποιον από την εκπομπή, από τους εσύ που α... και πριν. Από την εκπομπή του Τι τώρα. Τις πλάκες τώρα. Θες του. από τους και σου λέω εγώ. τον ή το για Θέλω τη μάνα την ρε, φίλε. και δεν Παρακαλώ, να σου την Ναι ή όχι, θέλω να βρει και να με κάτι, για Θα σας δώσω, αλλά παρακαλώ, καλύτερη γλώσσα. Να μάτα γε, και στώρα βλέπεις ότι και σημα... <Καράι> Στην Ταβέρνα, στην Άξο και στα λιμάνια που διώξανε τους Ισραηλινούς. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Άσμα ασμάτων με Μαρία Φαραντούρη, αφιερωμένο βέβαια στους Παλαιστίνιους και ενδιάμεσα βάζεις βόμβες, βάζεις ρουκέτες, μανάδες να κλαίνε. Να το κάνεις μια πολύ ωραία μίξη ξέρεις εσύ.